Σήμερα η εκπομπή είναι ειδικών αναγκών κάνουμε κατά καιρού τέτοιε εκπομπέ. Δύο μέρε είμαστε πριν από τι πιο σημαντικέ, ιστορικέ, καθοριστικέ εκλογέ τη μεταπολίτευση, όπω τι έχουν χαρακτηρίσει όλοι. Είχαμε λοιπόν κι εμεί δύο μέρε δύο επιλογέ. Ή να ακούσουμε τα εφτράπελα τη προεκλογική περιόδου και να χαμογελάσουμε με όσα χαμογελάμε χρόνια τώρα, δηλαδή με τον καθρέφτη μαύτη μα ή να αφήσουμε τον καθρέφτη να μα κοιτάξει. Επειδή το δεύτερο ακούγεται πιο εντριγκαδόρικο Επιλέξαμε το δεύτερο να μας κοιτάξει ο καθρέφτης Το έχουμε ξανακάνει κάνα δύο-τρεις φορές Αλλά δεν φτάνανε και άλλη μια φορά δεν βλάπτει Όπως λέμε συνήθως Μεθαύριο ο λαός, ο ελληνικός, ο υπερήφανος Έρχεται στο προσκήνιο ως ψηφοφόρος, ως ψηφοφόρος. Εμείς θα ακούσουμε τώρα εδώ για την επόμενη μια ώρα Πόσο λαό ερχόταν στο προσκήνιο ω αγωνιστή, ω διεκδικητή, ω διαδηλωτή, ω αντάρτη, ω πολεμιστή, ω ματωμένο τραυματία, εκτελεσμένο ακόμη και ω νεκρό. Από τη Σμύρνη του 22, την κατοχή και τα βουνά του 40, την εξορία και τη μετανάστευση του 50, τη Χούντα του 60, τη δημοκρατία και την αλλαγή του 70 και του 80, μέχρι τα μνημόνια του σήμερα. Η δική Ελληνοφρένια σα έχουμε προειδοποιήσει, αυτή είναι η σήμανση για την εκπομπή, με πρωταγωνιστή το λαό. Το παρελθόν λοιπόν ξεκίνησε. Ο τόπος μας είναι κλειστό. Όλο βουνά που έχουν σκεπεί το χαμηλό ουρανό μέρα και νύχτα. Δεν έχουμε ποτάμια, δεν έχουμε πηγάδια, δεν έχουμε πηγές. Μονάχα λίγες στέρνες άδειες και αυτές που ηχούν και που τις προσκυνούμε. Φυσμύρνη, μάνα... ήταν ε, γεμάτο πτώματα δεν έβλεπες θάλασσα. Όσοι το κουπαστή του βαποριού ή τους ρίχνανε ζεστό νερό ή τους κόβανε τα χέρια οι Άγγλοι και οι Γάλλοι. Ο Χρήστο Αλεξανδρίδης από τα πετάβλα τη μικράς Ισίας, ζητά πληροφορίες για τη γυναίκα του και τα τρία παιδιά του Παύλο, Φωτεινή και Σοφούλα, 9, 6 και 2 ετών. Για τελευταία φορά τα 18 Αυγούστου 1922 Χαμένη γη και προσφυγιά Τα πόδια εδώ αλλού η καρδιά Κομμάτια μου ψάχνω να βρω Να κάνω ρίζες να ξανασταθώ Και να φωνάξω με φωνή που να ματώσουν οι ουρανοί Όλοι μας φάσαν και μας πλήγανε μαζί Εγκλέξει οι Γάλλοι και οι Αμερικανοί Θεσσαλονίκη Μάη του 1936. Μια μάνα κατά μεσή του δρόμου το σκοτωμένο παιδί τη. Γύρω τη και πάνω τη βουίζουν και σπάζουν τα κύματα των διαδηλωτών, των απεργών και των εργατών. Εκείνη συνεχίζει το θρήμα τη. Μέρα μαγιού, μην είσαι ξέρες. Μέρα Μαγιού σε χαμό Ανοίξηγε που αγαπάγες Κι ανεβένες αφάνω Στο λιακωτό και κοίταζες Και δικός να χορταίνεις Άρμεγες μετά Ο ποστιστής του Να θυσιαίτε ο οικογένεια, αναγέννηση τη Ελλάδο και Σταθμό Αθηνών. Μεταδίδωμε το πρώτο ανακοινωθέν του ελληνικού γενικού στρατηγείου. Οι Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμει προσβάλουν από τι 5 και 30 πρωινή τη σήμερων τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεω τη ελληνοαλβανική μεθορίου. Εδώ stawunar. ακόμα wolne jeszcze οι Egipcjanie, niemiecki ευρίσκονται στα się των Αθηνών Aten. Egipcjanie, wysokie serdię. Wysokie Και είχε ένα μεγάλο το <συρματός> οποίο <συρματός, συρματός> την αναβάζαν και την κατεβάζαν <συρματός> Και τότε ε, κρεμαστήκαμε και δυο καταφέραμε να να κρεμαστούμε και δυο κάποια στιγμή από την αυτή Και κάποια στιγμή η σημαία πέφτυχε μα κουκουλώνει, την ξεκουκουλώσαμε <συρματός> Αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε, εκείνη χορέψαμε από <συρματός> πάνω στο σύμφωνο, ναι Εκείνη την ώρα, εκείνη την ώρα. <συρματός>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 Εσύ τι γυρεύει εδώ μέσα, Δεν μόνος. Με βάλανε. Γιατί τι έκανε. Απεργίε. Μόνο. Μοιράζαμε και κάτι εφημερίδε. Μόνο. Είχαμε και φτώχεια. Πολύ φτώχεια. Καλά δεν έμαθες ότι έρχομαι από τη Γερμανία. Ότι φτάσανε. Το έμαθα. Είμαι, δεν, είμαι δεν μπορώ να βγω. Θε να σ ανοίξω. Έτσι από καλή καρδιά. Ρέ, διαφωνώ. Άντε, Τώρα παρέα εκεί καλύτερα. Άντε, πάμε λοιπόν. Κι την Ευρώπη του Τσαραπάτη, ο Χίτλεν δεν έχει να σημειώθεί ιστορικά μια τέτοια ηρωική επιτυχία σαν για αυτή τη ανατήναση τη γέφυρα του οργού μου. <χωρή> <χωρή> καρφουμένος στο μυαλό μας τη ρητή διαταγή του Άρη δεν θα γυρίσουμε πίσω δεν θα ανεβούμε την ανηφοριά θα πέσουμε μέχρι τον έναν αλλά θα αφήσουμε συντρίματα πίσω τη γέφυρα ο όρκος των ανταρτών του Ελλάς εγώ παιδί του ελληνικού λαού ορκίζομαι να γονιστώ πιστά στις τάξεις του Ελλάς για το διώξιμο του εχθρού από τον τόπο μας το μου στον για τι ελευθερίε του λαού μας και υπόσχομαι να δοξάσω και να τιμήσω το όπλο που κρατώ και να μην το παραδώσω εάν δεν ξεσκλαβωθεί η πατρίδα μου και δεν γίνει ο λαός νοικοκύρης στον τόπο του Τους σε κάποια στιγμή πάτησα κάτι μαλακό Πατούσα πάνω σε πτώματα, πάνω σε αίματα Τρελαμένοι φτάνω στη μάνα μου Της λέω το θείο τον σκοτώσανε Και το δίσκο μου είναι γεμάτο σκοτωμένο. Και είναι εν συνεχεία Τα καλάβλητα. Ο ανθρώπου ζωντανό έφερε μέσα στη σπίτι. Δεν μπορούσε να γεννηθούν, έτσι κάψαν. Ε, αυτοί ήταν έγκαιοι και, και όπω είχε πόντει η γυναίκα και πάει να ρηθεί σε μια καλαμόρφη. Και εκεί πάνε και την ήβερκαν και ξεκίνησαν ζωντανοί. Τσέβγαλαν τα παιδιά, τσέβαλαν ένα από εδώ, ένα από εκεί και τα την έστρεξαν. Έτρεξα, και γυρίσανε, την πάγανε. Γύρισα πάλι, ήρθα πάλα αστινά και βρήκα τον πατέρα με το πόλο. Λοιπόν, θύμησα γη. <ΣΣΣ> δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να σα πω άλλο, δεν αντέχω, δεν μπορώ. Μια Γερμανική ανακοίνωση Για κάθε φωνευόμενων Γερμανών στρατιώτην Θα εκτελούνται 50 Έλληνες Για κάθε τραυματιζόμενων 10 Έλληνες Και οι δοσύλλογοι συνεχίζουν Το δάχτυλο τεντωμένο Εσύ εκεί και εσύ μπρος Σήκω, εσύ ο κομμουνιστής Εκούς Ελεσμένους, οι γερμανοί τους πέταγαν και στους δρόμους Και καίγεται το θυσιαστήριο της Κεσαριανής Δεν θέλω να μου Κάμετε Ο δρόμο γέμιζε έματα στα οποία έτρεχαν από τη γειτονιά, ο λαό και πέταλια.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 Πάλι είχε συγκληθεί ένα σώμα αντιπροσωπευτικό τη ελεύθερη Ελλάδα με πρωτόγνωρου θεσμού και ακολούθησαν οι σχετικέ διαδικασίε. Ελληνοφρένια είναι αυτό που ακούτε, είπαμε. Εκπομπή ειδικών αναγκών. Πολλοί λέτε εδώ ότι όλα αυτά που βάλαμε σήμερα τα βάλαμε για να σα αναγκάσουμε να επιλέξετε κόμμα. Να σα αναγκάσουμε να επιλέξετε κόμμα. Δεν έχουμε τέτοια ταπεινά ελαττήρια. Είναι λάθο μεγάλο. Τα ακούμε όλα αυτά για να σα αναγκάσουμε να επιλέξετε στάση, όχι κόμμα. Στάση απέναντι σε όσα συμβαίνουν και κυρίως σε όσα θα έρθουν. Να επιλέξετε στάση, θέση, αντίδραση και αμέσως μετά δράση. Αυτό είναι ο στόχος μας, πολύ μικρός σε σχέση με το μεγαλείο όλων αυτών που ακούμε, όσα συνέβησαν τον προηγούμενο αιώνα. Μετά τις διαφημίσεις θα συνεχίσουμε από την απελευθερωμένη Αθήνα. Στο 2.1128-200 καταγράφει ο γνωστό αποστόλη, αντιδράσει και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Είμαστε στο δεύτερο μέρο μια λαοκρατική ελληνοφρένεια. Με την έννοια, μην ταράζεστε, ότι ο λαό κυριαρχεί σήμερα είτε ως αγωνιστή, είτε ως διοκόμενο, είτε ω εξόριστο, είτε ω διαδηλωτή, επειδή μεθαύριο θα κυριαρχήσει ω ψηφοφόρο. Αυτό μπορεί αυτή τη στιγμή, αυτό κάνει. Τώρα, θα το κάνει επιτυχία, θα φανεί. Μα αποδίδεται ταπεινά ελατήρια. Βάλτε τα και αυτά, δεν πειράζει. Υπάρχουν καμιά δεκαριά λόγοι που το κάνουμε αυτό σήμερα. Βάλτε ό,τι θέλετε. Σε πολύ δύσκολε καταστάσει του παρελθόντο, υπήρξαν πρόγονοι μα που συμβιβάστηκαν και πρόγονοι που αντιστάθηκαν, πληρώνοντα ακόμη και με τη ζωή του. Είναι τόσο μεγάλο αυτό που ακούμε, αυτό που κάναν, που δεν χωρά σε οποιοδήποτε ψηφοδέλτιο τη Κυριακή. Θα ήταν και ασέβη να νομίζουμε ότι οι συνειρμοί που δημιουργούνται, ακούγονται στην σημερινή εκπομπή, όλα αυτά τα ηχητικά, μπορούν να στριμωχτούν στο φάκελο των εκλογών. Η αεροσυλία. Χωράνε όμω, έτσι πιστεύουμε και έτσι θέλουμε να είναι, χωράνε στην καρδιά, στη δικιά μας τουλάχιστον, στη ματιά και στη συνείδηση, όσων τουλάχιστον η συνείδηση είναι ακόμη ανοιχτή. Είναι και η καρδιά και η ματιά, είναι ακόμα ανοιχτέ. Είχαμε μείνει στην ειδική ελληνοφρένια που ακούμε, στη σκλαβωμένη Αθήνα από τους ναζί κατακτητές. Στο δεύτερο μέρος που ξεκινάει τώρα, αρχίζουμε από την απελευθερωμένη και ανυποψιαστή πρωτεύουσα. Η Ιστορική και ευλογημένη μέρα που η Αθήνα ξύπνησε από το σκοτάδι του Πέμπτου, τη Βρύχη και τη Τρομοκρατία για να αντικρύσει τον ήλιο τη Λευτεριά. Το σύμβολο τη δουλεία του Άγγιλο των το Σταυρό, που τέσσερα ω σκότεινα χρόνια εμόλυνε το σύμβολο του πνεύματο, την αιώνια Ακρόπολη, κατεβαίνει. Και ακολούθησε και Δεκεμβρίου 1. Έβγαλε το μαντήλι ο Εβερντ από το βαλκόν τη αστυνομική που είναι. Δεξιά από τα παρενάκια, απέναντι τα αυτοπολία, α πούμε, και αυτοί άρχισαν να πυροβολούν. Η πρώτη δέσμη πυροβολισμών του σταμάτησε. Είχαν πέσει μερικά του. Και μάλιστα είδα μια νεαρά κοπέλα με το περιβραχιόνιο ΕΑΜ, η οποία πήρε μια κόκκινη σημαία, έσκυψε σαν σφουγγάρια πάνω στο αίμα ενός που είχε πέσει, και ύστερα τη σήκωσε ψηλά. Και αυτή η σημαία έδωσε μια τροχιά κόκκινη, ξέρω. Η αντιπροσωπεία της ελληνική κυβερνήσεως και η αντιπροσωπεία της κεντρική επιτροπή του ΕΑΜΕ συνήλθαν τη συνδιάσκεψη τη Βάρκηζα και από κοινού εξετάσαμε τα μέσα και των τρόπων τη καταπάξεω του εμφυλίου πολέμου και τη του ελληνικού λαού. Άμα τη δημοσίευση του παρόντος. Αποστρατεύονται ένοποιοι δυνάμεις ανιστάσεως και συγκεκριμένο ο Ελλάς, Τακτικό και εφεδρικός. Έχω πάντοτε ζωντανή στη μνήμη μου τη συνάντηση που είχαμε μετά την καταραμένη εκείνη συμφωνία της Βάρκης όταν παρέδωσε τα όπλα, τα ατυπημένα όπλα του Ελλάς με τους αλασίτες να ορδύρονται και με δάκρυες στα μάτια να καταθέτουν το τυγουμένο όχρο του Ελλάδου. Μια μέρα, γίνοντας για το... τα Τρίκαλα, ένας χωρινός μου λέει, έμαθες το νέο. Ποιο? Το κεφάλι του Άρη είναι στην πλατεία. Πάγωσα. Μετά τον αποκεφαλισμό, του Άρη και το Ζαβέλα, τα κεφάλια τα περιέφεραν στα χωριά και το πρώτο χωριό που πέρασαν τα κεφάλια ήταν το Μυρόφυλλο Τρικάλων. Τότε πια βγήκε ο Ζαχαριάδης στο βουνό. Ποιο πρόσφερε τόσο αίμα το βωμό της Ελλάδα της λευτερειάς και προκοπής του λαού. Είμαστε το κόμμα των τυχιών, των αγώνων της δημιουργίας. Ο λαός τους κουκουέδες και τους έχει εμπιστοσύνη. Πρώτες ομάδες ήταν να αντισταθούμε. Αντισταθήκαμε και γεννήθηκε Το δεύτερο ανάρκο με τον ίδιο όρκο του Ελλάς που είχαμε και πρώτα. Ο Αρχιστράτηος επισκέπτεται πρώτων μεγάλων επιχειρήσεων του Γράμμου και του Λίτση τα επιτελεία των μεγάλων μονάδων στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων προσγιούται το αεροπλάνο του οποίου επιβαίνουν, ο αρχιστράτηγος κύριος Αλέξανδρος Παπάγος, ο στρατηγός Βαν Φλίτ και η ακολουθία του Με τα πυκνά πυρά των πολυβόλων κάθε πάθες συμμονικής Οι στρατιώτε μα προχωρούν προσεκτικοί και επιτίθενται εναντίον των οχυρωμένων ψωμάτων των ιστοπροδοτών. Και ενώ οι άνδρε μα συνεχίζουν το έργο του, οι διαδιβαστέ ειδοποιούν το πυροβολικό, το οποίο διευστόχων βολών εξουδετερώνει τα σχολεία σαν διστάσεω των ιαμοσλάβων. Τα πολυβόλα συνεχίζουν την περιστική του βολή. Ουδήσε τον προδοτών θα γλιτώσει. Ούτε το γιορτάν <Το> νιζεί, με καρδιά μα. Ο Πελογιάννης ζει πας κορφές Ο Πελογιάννης ζει κύριε Ποντάνας Στον τραγουδιό τις Λεύτερες τροφές Νίκος Πελογιάννης, μπορείστε, τι έχετε να πείτε Κύριοι δικαστές, όλοι μας δοθήκαμε ολόψυχα στον αγώνα ενάντια στους Ιταλούς, τους Γερμανούς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 Και μείναμε εκεί στην ασφάλεια Δεν θυμόμαι ακριβώς πόσο Μετά μας μεταφέρανε σε μια καπναποθήκη Όπου ήμασταν στη 300 άτομα Μείναμε εκεί Και από εκεί φύγαμε για την εξορία Για την Ικαρία Με τις μεγάλες πέντερες μεγάλη στον όμο στο Μητέρα Ο μεγάλος ανήφορος Η Μακρόνησος. Είναι ο Παρθενών της Συγχρόνου Ελλάδος. <συγλίδι> Ερχόμαστε λοιπόν στι εκλογέ του 1961. Γνωστές ως εκλογέ βίας και νοθείας. Η βία στην επαρχία και η νοθεία στα μεγάλα σχετικά κέντρα φάνηκε. <συγλίδι> <συγλίδι>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 Και τι θα συναντούσαμε εκεί, κανένα δεν το ήξερα. Στι παμπρικές της Γερμανίας Και του Βελγίου πίστες Πόσο κουράστηκα, πόσο πάλεψα για να μπορέσω να φύγω για τη Γερμανία. Δεν έβρισκα δουλειά. Έφερα παρακαλώ να πάω σε πολιτικούς να κάνω ένα σημείωμα για να μην πάρω ένα εργάτη. Σωτήρι Πέτρουλα. Σωτήρι Πέτρουλα. Λαό των Αθηνών ενικήσατε. Ενίκησε. <much> Ο <much> ανέβδοτος αγόημα. Ζήτω η δημοκρατία. Ανακοινείται ότι από τι 1 και 30 ώρα εγχείρηθεί ο ταξιδιώτη νόμο κατάπασαν την ελληνικά. Αστενί έχουμε στο γύψο τον βάλαμε. Απλώ στάτα για ένα χιλιοστό του δευτερόλεπθου έσκασε αργότερα η βόμβα που είχε τοποθετηθεί κατά από το σημείο που θα παίρνε το αυτοκίνητο του Παπαδόπουλου και γλίτσε ω εκτάγματο. Η ποινή στον Παραγούλη είναι Οι Γιάννη και κατά ιστορική παράδοση αλλά και κατά τη βασική κοινωνική αντίληψη και αγωγή δεν είναι ποτέ ευεπίφορη προς τον κομμουνισμόν. Το μεσήμερι πάνε στο γραφείο Μέτρω τους τύπους στο αίγμα μέτρω με πλύση στο σφαγιό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 λοιπόν εκεί με το αυτό και το χτυπούσας. Τα χτάξι, ταχ το χτυπούσε κι αυτός. Τα χτάξι, τα χτάξι να Και μιλάω των σιπιτών, των τα μιλάω αδιοφονικά σας μόνο στον αέρα όντας μια γυναίκα με έναν σκύπτον, στον αέρα όντας μια γυναίκα με έναν κελίν. Τα χρόνια τα χαμένα, και τους καλύμμους που στέφασε καπνός, η ξενιτικιά τα βρέχεια τελφομέ. σε ελευθερίας σας να ελληνικό αίμα. Πολύ της στην την Και εγώ πάλι πρώτος αρχίζω το αυτό το αιώνιο σύμβολο της ελευθερίας. Σε γνωρίζω από την κόψη <συμπάνι> πολεμικών ανακοινωθέν. ότι την πρωή τουρκικά αεροσκάφη, Η Πούλος και ανάνδρος προσέβαλον τον σταθμό Ραντάρ επομπάρδισαν το στρατόπεδο της Ελβίκ. Καρτερούμε μέρα νύχτα να φυσιήσει ένα αέρα. Αυτή η φωτογραφία είναι τα ξύμωνα αγαπημένα πρόσωπα που άφταξαν οι Τούρκοι. Τον άντρα μου, τον πατέρα μου, τον θείο μου, τον ξάδερφο μου και τους δύο συζύγους των αδελφάτων μου. Βασικό Ιδρύμα Ραδιοφωνία Τηλεοράσεω Δελτίων ειδήσεων. Από τις 2 πρωινή ώρα τη σήμερα, Ευρίσκεται και πάλι στην Ελλάδα ο τέο πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή. Ομνίο. Ομνίο Εστό όνομα, όνομα. τη Αγία και ο μουσείου κ. Τριάδο να φυλά το στην πατρίδα. Ειλάς. Πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση. Προτιμούμε να ανήκουμε στου Έλληνε. να Είναι και χαρά είναι η κουλαού, Για την παρουσία σας, στη χώρα μου που γίνεται από σήμερα και δική σα χώρα. Και μαρτυρί, σημασία που στην Δραγίς. Μία η γηρασιά. Ήρθαν Η ήμια. Είναι και θα παραμείνει ελληνική. Χριστόδουλος Καραπανάσης. Παναγιώτης Πλανάγος. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. Olympic Games, welcome home! Ευχαριστούμε Αθήνα. Ευχαριστούμε Ελλάδα! Το το παιδί αμέσως. Το άνοιξα. Είναι μικρούλι, δεν έχει γένεια. Ήταν πεθμένο στον τονίδιο, εγώ πολύ νωρί, όταν ήρθα. Δέκα λεπτά μετά από το πέτανο, τον περίφημο πεθμένο. Είχε οπεί στην αριστερή θεραπευτική χώρα. Με το που κήκαμε στο φανάρι τη Σταλζάρη, ήρθαν πάνω από δεκαπέντε μηχανάκια και δέκα αυτοκίνητα. Βλέπω έναν αναποφόρα για την κουλούζα τη Κρήτη Αυγή σχισμένη. Έβγαλε ένα σουδιά και το έδωσε δύο μαχαιριέ. Τη μία στην κοιλιά και την άλλη στο στήθος, στο σημείο της καρδιάς. που δεν τον σκοτώσαν, έχει Εδώ τελειώνει το δεύτερο μέρος, Λύπη βεβαίως το μνημόνιο, στο τρίτο και καλύτερο αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Ελληνοφρένεια ειδικών αναγκών, όπως την ονομάζουμε. Ε, είπαμε να κάνουμε μια, ένα ταξίδι, τα γνωστά που κάνουμε εμείς εδώ. Με αφορμή τις εκλογές, όχι με στόχο τις εκλογές. Ο καθένας το παίρνει όπως θέλει, βλέπω και τα μηνύματα. Λογικό και πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Τελειώσαμε το προηγούμενο μέρος με τη δολοφονία Γρηγορόπουλου το 2008 και τη δολοφονία Φίσα το 2013. Ξε... δεν ξεχάσαμε συνειδητό ήτανε ε, ε, είχαμε βγάλει από μέσα το 2010 όπου όλα ξεκίνησαν στο Καστελόριζο αλλά λίγο πριν το 2009 τους πανηγυρισμούς του... για την άνοδο του Γιώργου Παπανδρέου έτσι ακριβώς ξεκινάει και το τρίτο μέρος. Σεισμός σεισμός σοσιαλισμός και δεύτερο γιατί δεν είναι μόνο νίκη του κόμματο μα είναι και νίκη για όλη την Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα έρθουν Για αυτό και με τη πλά. Αυτό το είναι ανάγκη. Ανάγκη εθνική και επιτακτική. Να ζητήσουμε και έσυμω από τους ετέρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξη που από δημιουργήσαμε. Aby później władzić, to mówię, co się wtedy? I mogę ci nie to mówię, że jest po... Władzić, to mówię, to mówię, Nas kada będzie będzie, nasz motyl będzie, nasz motyl będzie, nasz motyl będzie. A wiesz, że to nie skorzystał Na budę to grać, będzie się znać, na waranty Na na Εμείς σας το λέμε φταίως, ότι όπως απορρίψαμε το Μνημόνιο 1, έτσι απορρίπτουμε και αυτά που εξοφλούνται πια για το πολύ χειρότερο Μνημόνιο 2. Το Μνημόνιο δεν μας βγάζει από το πρόβλημα. Το Μνημόνιο χειροτερεύει το πρόβλημα. Θα σεβαστούμε ασφαλώς την υπογραφή και τις υποχρεώσεις της χώρας. Και το λέω ρητά και κατηγορηματικά. Αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το πασόκ. το μνημόνιο όμως όπως αντιλαμβάνεστε είναι μια μέθοδος λύσης δεν μπορούμε να βγούμε φίλες και φίλοι από την ύφεση μαζί με εκείνου που μας έφεραν στην ύφεση ο ελληνικός λαός ψήφισε σήμερα την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας και την παραμονή μας στο ευρώ φανταστείτε ότι μέσα σε αυτό το χώρο τώρα που Παίρνετε πλάνα, εργαζόντουσαν γύρω σε 200 ανθρώπους. 200 οικογένειες ζούσαν μόνο μέσα σε αυτό το χώρο. Και τώρα βλέπετε τις γάτες που έχουμε για να κυνηγάνε τα ποντίκια να μας φάνει. Το λέω και δεν τρέπομαι γι' αυτό και μάλιστα είμαι και περήφανος. Και καταφέρνει η γυναίκα μου αυτή την περίοδο, τον ένα-δύο χρόνο που έχουμε το πρόβλημα και μαζί ζει την οικογένειά της η γυναίκα μου. Είχαστε παντού. Βιογραφικά σημειώματα για δουλειά Όλοι βλέπανε την ηλικία Όλοι μας απορρίπτάνε Και ήθελα ακόμη πολύ η να ξημερώσει Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ύψη ζωή, γεραμμό, Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του πάει να πει ότι του μοιάζει <Το Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ μόλις ακούω ότι μάλλον δόθηκε εντολή να σταματήσω να μιλάω κάπου εδώ κλείνουμε αγαπητοί ακροατές η φωνή της ελληνικής δαδιοφωνίας σιγή καλή συνέχεια θα τα πούμε θα ξαναβρεθούμε ψυχή βαθιά να ευχαριστήσω πριν από όλα την Καγκελάριο την κυρία Μέρκελ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Καγκελάριο και θα ήθελα ακόμα μια φορά να ευχαριστήσω την Καγκελάριο και για τη στήριξη την οποία μας προσέφερε. Ήδια πραγματευτικά θεωρώ πραγματικά ότι κάναμε το καλύτερο Τα φάγαμε όλοι μαζί Γιατί λεφτά Υπά. Δεν υπάρχει αύριο, η ανεργία είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Πώ θα πληρώσω, Ρεύμα, όταν είμαι στη γειτονιά σα γενεζούσα. Δεν θα εκπέμουν τα σκουπίδια, κόσμο και εμεί καθόμαστε. Έτσι και αν δεν μέσα στο σχολείο, στην αδία του σχολείου. σχολείου. Μα στάνουν πίσω 60-70 χρόνια πάλι στην κατοχή. Μπροστά μου σε σειρά που περίμενε για το επίδομα ήταν μια μητέρα, είχε το παιδάκι δίπλα. Και έτσι είπαμε τρίμονο βοήθημα 250 ευρώ. Ούτε τα γάλα του παιδιού δεν είναι. Ωραία, αφήστε Είναι gira si lamfalete astekus re Πρώτον, ο αγώνας συνεχίζεται. Δεύτερον, ο αγώνας μας συνεχίζει. Τρίτον, δεν τελειώσαμε, κλείσιμο αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Κάπως έτσι την είδαμε την τελευταία εκπομπή της μεταπολίτευσης, όπως γράψαμε νωρίτερα. Φτάνουμε στο τέλος, δεν θα σας αποχαιρετήσουμε εμείς, Ο Ιμαριέτα Ριάλδη θα σα αποχαιρετήσει που απαγγέλει και ο ποιητή Νεσίν. Γεια σα. Σώπα, μη μιλά, είναι ντροπή. τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλου, αν ο λόγο είναι άργυρο, η σιωπή είναι χρυσό. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτε λέξει που άκουσα από παιδί, έκλεγα γέλα, έπαιζα, μου λέγαν σόπα Στο σχολείο μου, κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου λέγανε εσένα, τι σε νοιάζει, σώπα. Φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε «Κοίρα μην πεις τίποτα και σώπα». Το ψτη φωνή σου μη μιλά σώπαινε και αυτό βάστηξε μέχρι τα είκοσι μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια τι σε μου έλεγαν «Θα βρει τον πελά σου τσιμουδιά σώπα». Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι μη τη μύτη σου παντού κάνε πω δεν καταλαβαίνει και σώπα. Αντρέφτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρα μου ήταν τίμιο και εργατικός και ήξερα να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του λέγε σόπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονε με συμβούλευαν μην ανακατέβεσαι. Πε πως δεν είδε τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτου γνωριμία ζηλευτή, μα ένωνε όμω το σώπα. Σώπα ο ένα, σώπα ο άλλο, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω. Σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπια με τη γλώσσα μα, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλαμουγκή πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά μας δώσαν και παράσιμα και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα Μεγάλη τέχνη αυτή το σόπα, μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου κι αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάνει να σοπάσει, κόψτε την εσύριζα πέταχτη στα σκυλιά το μόνο άχρηστο όργανο απ' τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσε τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι μεσάς, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σχαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψ' τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μου γκος. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός Στα σχέδια και στα όνειρά μου Ανάμεσα σε λιγμούς και παροξισμούς Κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω Πω αυτή τη στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρύνγκι μου θα γεμίζω με ένα φόντο, με ένα ψήφιρο, με ένα τράπλισμα με μια κραυγή που θα μου λέει μίλα!